Άνοιξα το φως της εισόδου και ξεκλείδωσα την πόρτα. Μπήκα σκεπτικός με το κεφάλι να παρακολουθεί τη σκηνή στο χεριό μου. Ο αδελφός μου χροχάλιζε. Μάλλον, δεν κοίταξα. Μπήκα. Η μυρωδιά είναι αυτό. Στην τώρα. Στενέργια Ha, <laughs>